Κεφάλαιο Ιωτα Σίγμα Τάφ, Σελίδα 448, Στίχη 1 έω 15. Η μαρτυρία και το έργο του Παρακλήτου. 1. Σα είπα αυτά για να μην σκανδαλιστείτε και εξαιτία του μίσου που εκδηλώνει εναντίον μου ο κόσμο, κλονιστείτε στην προσεμεί πίστη σα. 2. Θα σα αφορήσουν οι Ιουδαίοι και θα σα αποκλείσουν από τα συναγωγάστων ω ερετικού. Αλλά ω να μην είναι το αρκετό αυτό. Έρχεται ώρα κατά την οποία καθένας που θα σας φωνεύσει θα νομίζει ότι όχι μόνον δεν εγκληματί, αλλά ότι με τον φόνον αυτόν προσφέρει λατρείαν στον Θεόν. 3. Και τους κληρούς αυτούς διωγμούς θα τους κάμουν, διότι εξηδίας των υπετειότητος και τη φλόσος δεν γνώρισαν τον Πατέρα ουδέ εμέ. Δεν έμαθαν δηλαδή ότι ο πατήρ μου εξαγαθότητο άκρα θέλησε να σώσει τον κόσμο και ότι εγώ ο ιό του απεστάλλει παρά αυτού σοτήρ και λιτρωτήσεν τον κόσμο. 4. Βλέπω ποια θλιβερά εντύπωση σα προκαλούν οι μου αυτέ. Αλλά σα είπα όλα αυτά ώστε όταν έλθει η ώρα που θα συμβούν να ενθυμίστε κατά τη διάρκεια των διωγμών σα ταύτα και ενθυμούμενοι ότι εγώ σα τα προείπα να ενισχύεστε στο να υπομένετε. Δεν σα τα είπα δε εξ αρχής, αφού το πρώτον με γνωρίσατε και με οικολουθήσατε, διότι ήμουν μαζί σας και η παρουσία μου ή το αρκετή ενίσχυση για σας. 5. Τώρα όμως εγώ πηγαίνω προς εκείνον ο οποίος με έστειλε στον τον κόσμο. Και διότι είστε απεροφημένοι από την λύπη του χωρισμού μας, κανείς από εσάς δεν με ρωτά. Πού πηγαίνει, Οπότε θα σας έλεγα και ποια είναι η δόξα η οποία περιμένει και με και εσάς εις τους ουρανού. 6. Αλλά διότι σας έκαμα λόγον περί του προσκέρου χωρισμού μας και περί των θλίψων και διωγμών που σας περιμένουν, η λύπη έχει γεμίσει την καρδία σας, ώστε να μην μπορείτε να προσέξετε και σας χαροποιούσε υπό μου. 7. Αλλωσονδήποτε και αν λυπήστε, βεβαιωθείτε ότι εγώ σας λέγω την αλήθεια. Σας συμφέρει εγώ να φύγω, διότι εάν δεν αποθάνω επί του σταυρού και δεν φύγω, ο παράκλητος δεν θα έλθει εσά. Εάν όμω προσφέρω επί του Σταυρού την εξηλαστήριο θυσία μου και φύγω από τον κόσμο, αυτών για να υπάγομαι προ τον πατέρα μου, θα σα τον στείλω. 8. Και όταν έλθει εκείνο, θα εξελέγξει τον κόσμο και θα πείσει όλου, όσοι είναι επιδεκτικοί περί μια μεγάλη αμαρτία την οποία διαπράττει τώρα ο κόσμο και περί δικαιοσύνη την οποία ηγνώρισαν οι παρασκευάζοντε των θανατών μου, και περί κατακρίσεως και καταδίκη του διαβόλου. 9. Ε, ναι. Περί αμαρτία μεν θα ελέγξει και θα πείσει τον κόσμον διότι δεν πιστεύουν ει σε με, ο οποίο απεδείχθην ιό του Θεού με τη διδασκαλία και τα υπερφυσικά έργα μου. Και έτσι περιφρονούνται στι αποδείξει αυτά και επιμένονται στην απιστία των διαπράττων ασυνχώρων αμαρτία. 10. Θα αποδώσει δε ο παράκλητο και δικαιοσύνη και θα αποδείξει ότι αντιθέτω προ την κατεμού καταδικαστική απόφαση του κόσμου είμαι δίκαιο, διότι εγώ. Τον οποίο ο κόσμο αδίκω κατεδίκασε, πηγαίνω όχι στην κόλαση που θα περιλάβει του εγκληματίε, αλλά πηγαίνω προ τον ενουρανή πατέρα μου, τιμημένο και ένδοξο, ω πρόσωπον ευαρεστή ανησυχητών, και εσεί δεν θα με βλέπετε πλέον δια των σωματικών οφθαλμών σα. 11. Θα δώσει δε ο παράκλητο απόδειξη και μπερ του ότι οριστική και τελειωτική κατάκριση και καταδίκη του διαβόλου, διότι ο άρχον του αμαρτωλού του, του κόσμου. Ήτι ο Σατανά, έχει κατακριθεί δια του θανάτου μου και έχασε διαπαντό την εξουσία του. 12. Αλλά και για σας είναι απαραίτητο να έλθει ο παράκλητο, διότι έχω πολλά ακόμη να σα είπα, αλλά δεν μπορείτε τώρα λόγω τη ατελεία σα να εννοήσετε και να συγκρατήσετε αυτά. 13. Όταν όμω έλθει εκείνο, το πνεύμα τη αληθία, θα σα οδηγήσει σπάσαντι σωτηριώδη αλήθεια διότι δεν θα λαλήσει από τον εαυτό του και ανεξαρτήτως από τα άλλα πρόσωπα τη θεότητο, αλλά θα σας είπε όσα θα ακούσει παρά του πατρός θα σας αναγγείλει δε και τα μέλλοντα να συμβούν στην εκκλησία μου 14. Εκείνος θα δοξάσει και με και θα με δοξάσει διότι θα πάρει από τον ειδικό μου θησαυρό της νόσεως και θα σα τον αναγγείλει με τα δίδονη σας αυτήν την αλήθεια την οποία και εγώ σας εδίδαξα και αποκαλύπτων τη δόξα της Αναθρωπήσεώς μου και του Μεγαλείου μου εις πάντα στου πιστούς. 15. Προηγουμένως σας είπα ότι ο παράκλητος θα σας είπε όσα θα ακούσει από τον πατέρα μου. Όλα όμως όσα έχει ο πατήρ είναι η δικά μου. Δι' αυτό σας είπωνε συνεχεία ότι ο παράκλητος θα λάβει από την ειδική μου γνώση και σοφία και θα αποκαλύψει τα αυτήν σα.